Ναι, γεια σα. Σας. Ποιο σα τηλέφωνο Ποιο θέλετε. Α, εσύ ο Αποστόλη, Ναι. Πώ το λένε τον κύριο που κάνει η εκπομπή τώρα, Σήμιο. Πάρει μαζί σα, ορυφέ. Σήμιο. Ωραία, πείτε στο Σήμιο ότι είναι λίγο αυστηρό στο χαρακτηρισμό του για του νεοφιλελέ και να προσέχει πώ χαρακτηρίζει. Άσε πείτε ότι είναι έμπερσπιστη να του νεοφιλελέ, Για πείτε μου. Και λίγα λέει, <laughs> Δεν θέλω να σου πει κράνο. Ό,τι και να πει για του νεοφιλελέ, και λίγα είναι. Γεια σου, Αποστόλη, Πού Γεια. βρίσκουν ευκαιρία, ναι, να είστε καλά, να καλά. <laughs>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 Φέρτα. Να σε ρωτήσω, ωραία αποστολή, κάτι. Ρώτα. Όχι, βγάζετε τον παπά το βράδυ στην Ελληνοφρένεια. Ναι. Άκουσα και μου σκώθηκε τριχακάγγελο. Ε, για να τον ξεπλύνουμε, μωρέα ματία είναι. <σχε> Όχι, δεν έχω κακή πρόθεση, αλλά δηλαδή αυτά τα συγχάματα, με ποια λογική τα βγάζετε. Να καταλάβω. Για να τα αποδομήσουμε, δεν ξέρω, γιατί είχα δει τη συνέντευξή σου με την Όλγα Γιατί ήταν ξέπλυμα. Ε, ε τι γίνεται όμω, επειδή οι άνθρωποι αυτοί είναι θρασίτατοι, δεν παίζονται. Τελικά νομίζω ότι βγαίνουν, ρε, κερδίζουν αυτοί.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 Το ξανείς, το ο Πόσο Σουμπακόγιάννη δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, το ξέρω αυτό που λέω. Ειδικά με αυτού που βρίσκονται τώρα στην κυβέρνηση, νομίζω ότι κάπω το προφίλ του. Μα σύμφωνοι, αλλά και οι προηγούμενοι, α πούμε, τι είναι καθαροί. Δηλαδή, αν πα από την προηγούμενη κυβέρνηση, αυτό τι είναι, είναι κάποιοι οι καλύτεροι. Όχι, αλλά τώρα το μέτωπο είναι προ αυτή την κυβέρνηση που. Εντάξει, δεν διστάζει σε τίποτα. Του προηγούμενους του ξέρει. Δηλαδή, είσαι Το δύσκολο είναι με αυτή την κυβέρνηση που βγαίνουν, υπερασπίζονται τα πάντα. Μα σε μία συνέντευξη με το ίδιο σκεπτικό,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 <τιμήσω> τι θεάματα βλέπει στην τηλεόραση και τι ψηφίζει εκλογέ. Εντάξει, το ξέρω, Α, το ξέρω. Ωραία, χαίρομαι. Συμμεθήκαμε τουλάχιστον. Άμα Άρα... Είσαι... είναι να πάμε για τον πολύτο κόσμο, τότε θα κάνουμε voice. <ride> θα κάνουμε voice και θα ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ. <sharp> ή σοκ και νέα δημοκρατία. Τέλο να φυτέβετε δάση, δέντρα για να πηγαίνουμε να κρυφτούμε στα βουνά. Άιμαρι, χαζοβιόλα. Έλε, θα μάθετε θα δούμε, γιατί. Πού δεν θα στα βουνά. Γιατί? Δεν είναι λύση η κρυψόνα. Okay. Λύση είναι να κάψουμε τα δάση, τα δέντρα, όλα τα βουνά, να δούμε τον ξερότοπο, τη στάχτη, την μπύρμπερη, τη μαύρη που έχουμε, να σκεφτούμε τι γίνεται, πώ θα χτίσουμε Για να πάμε παρακάτω. Όχι. Okay. Ναι, Μωρή, όχι τραβα κρύψου, κάνει το ρακούν τον αποστόλη. Θα ήθελα καλημέρα. Καλημέρα εγώ είμαι. Με λένε Χρίστο τηλεφώνηω από Θεσσαλονίκη και μου πρέπει να σου τηλεφωνήσω ο Στάβρο Σοπεχλιβάνη. Α, ωραία. για ένα ποδήλατο. Ναι. Ο είναι ο Στάβros ο Πεχλιβάνης ο... ή ο Άνεμος ο Πεχλιβάνης; Ο Στάβros ο Πεχλιβάνης. Ο Στάβros okay. ο Πεχλυβάνης. είναι περιδικός μου φίλο και κουβάρισμός μου. Α, έτσι βγάλε. Το ποδήλατο είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη καταρχά. Ο Στάβros ο ποιο είναι; αυτό που ήρθε μια νύχτα πο μακρία, ဗράμανάμαν. Συγνώμη πώς πού; Που ήρθε μια νύχτα πο μακρία, ဗράμανάμαν. ဗράμανά αμ Ο αέρας, ο Πεχλιβάνης, ποιος είναι ο Σταύρος Που δεν μπορεί να κοιμηθεί βραμάν αμάν Μόλις τον ανασάνεις αυτός Να μην μπορείς να κοιμηθείς Βραμάν αμάν Μόλις τον ανασάνεις Όχι. Δεν μου έρχεται το όνομα τώρα. Τέλο πάντων, παίζουμε εσύ τι θέλει. Πουλάσε ένα ποδήλατο. Πουλάω ένα ποδήλατο, ναι. Ε, ο Σταύρος είναι φίλο μου, τέλο πάντων δεν ξέρω πώς Εσύ το θε για σένα ή για το Σταύρο, βραμαναμά. Για, για εμένα. Γιατί για ο Σταύρο, αν το πάρει αυτό, θα κατεβεί σαν άρχοντα. Θα κατεβεί σαν λύκος. Θα κατεβεί σαν άρχοντα, βραμαναμά. Θα κατεβεί σαν λύκο. <Σ1> <Σιχυ> <Σιχυ> να πάρει χρώμα και ζωή. Τέλο πάντων. Το ποδήλατο είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι Αθήνα, αλλά δεν έχω πρόβλημα. Μπορώ το απόγευμα να έχω φτάσει. Πόσο Είμαι γρήγορο. Πόσο έχω πουλά το ποδήλατο, 750. Μάλιστα Είναι ηλεκτρικό, το ξέρει έτσι. Έχει και μηχανισμό. Ε, όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν είχα στο νου τέτοια νούμερα. Δεν είχε το <συσχυ> ηλεκτρικό. Όχι, δεν είχα ιδέα. Ε, μα εκεί ανεβαίνει τη μητρό. <συσχυ> τι να το κάνω κι εγώ. Αν το ξυλώσω, ε, <συσχυ> <συσχυ> να το ξυλώσω. <συσχυ> Ωραία. Θε ένα κατοστάρικο, άμα το ξυλώσω. Όχι, ευχαριστώ. Να σε καλά δει. Ούτε κατό ήθελε. Μα τι δεν ήθελε ποδήλατο, Εντάξει. Πάρε να πατήσει να κάνει τη δουλειά σου. Ευχαριστώ. Έλα, Σα παρακαλώ, ενημερώστε την Ειρηνοφρένια ότι αυτή τη στιγμή ρίχνουν χημικά στο μαξί μου εναντίον τη συγκέντρωση του Πάμε. Η άλλο. Ξέρω εγώ, μπορεί, μπορεί από μέσα να βγει γύρω Τσίπρας Τσίπρα. Αποκλείεται. Ε, ναι, έχετε δίκιο Λοιπόν, η μπάτσι ρίχνουν αυτή τη στιγμή χημικά. Ναι. Είστε εκεί εσεί τώρα? Έχει πολλού μπάτζου. ναι, ναι. ναι. Ε, δεν είναι μπροστά για να δω γιατί έχουμε πιστοχωρήσει. Έχουν δύο κλούβες, έπλυσαν προ τα κάτω με δύο κλούβες, δύο κόσμος έπλυσε πάνω στι κλούβες και ρίξαν τα χημικά. Από πάντα. Κίνακα δει, εγώ πλέον θα κοιμάμαι ίσιο. Δεν θα γίνεται απεργία. δεν θα Εμεί, εμεί. Γιατί τώρα oh. με στην oh. απεργία εμασταν, η πούτα να yeah, έχει γίνει. Yeah, Παρόλα yeah, αυτά, yeah. το να το σιγουρεύει δεν είναι ποτέ κακό. Yeah, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ όσο... θέλει να το σιγουρεύσει. Μη τώρα καμιά στρατηγική ξαφνικά μα γυρίσει το μάτι και αρχίζουμε τώρα απεργίε κινητοποιήσει και τέτοια. Tura... Για τι πορείε δεν έφερε τίποτα κρίμα είναι να με φέρει. Θα συμμετέχει και ο τσεκελό Τσεκε... τσεκελό. Ναι, ναι μα 53. Το ψηφίσουν, η 53 ή όχι. Ετίζω θα πάει αυτό. Γιατί εντάξει πρέπει να υπάρχει και μια συνέπεια. Αριστερή συνέπεια. Αριστερή, αριστερή. Δηλαδή, απλά θα αλλάξει λίγο και το κόμμα θα είναι συνασπισμό απεργοσπαστική αριστερά. Και πρόοδου. Μην το ξεχνάμε. Το ίδιο το το ήταν πρόοδο. παλιό αυτό, ναι. ναι. Τώρα είναι, ισχύει είναι. το άλλο. Συνασπισμό απεργοσπαστική αριστερά. Ή έχω και καλύτερο γιατί και το αριστερά δεν ισχύει. Συνασπισμό ριζοσπαστική απεργοσπασία. Έχει ε, δύο ε, σπασίματα μέσα. Ποιο είναι μου φαίνεται. Ποιο το... είναι Το της απεργίας, πάντως, δικαίωμα τη απεργία πάντα σου. Και το δικαίωμα τη απεργία τώρα όλο δικαιώματα δικαιώματα, τι τα κάνουμε μόλι. Θα αξιοποιήσαμε τόσα χρόνια. Έσει στο διάλω. Μα... Πάρτε τα πίσω τα δικαιώματα να ησυχάσουμε. Τι να τα κάνουμε. Οκτάω, απεργίε και μαλακίε. Αντεκαίτε. Πάρτε τα πίσω να φύγουν ενοχέ, να ξενιάσουμε. Θα περαι. Δεν το έμιστα ούτε ο σαμαρά να το κιλάξει. Ο τίτσε όμω. Όχι, τόλμησε ο σαμαράστει, ήθελε, μια χαρά ήθελε. Τόλμη... Απλά ο καθένα κάνει τη δουλειά που μπορεί να κάνει. Αν το έκανε ο σαμαράτα πάγαν τα πεζοδρόμια, τώρα που έχει κατασταλεί ο κόσμο, εξαρχή, δεν χρειάζεται. Σύπρα μπορεί να το περάσω, τίσμα το περνάει. Γιατί ψηφίσαμε με τον τζιπρα, δηλαδή. Γιατί χαίνονται η λαγάκκι blue με τον τζιπρα. Γιατί αγάπη μου θα περαστούν αυτά που δεν περνάγνε πριν. Πενα γιατί στο okay. ενδιάμεσο για να με βοηθήσει. Συμφωνώ. Okay. Τι θα κάνει. Θα φωπείσει <laughs> τα MAT, βλέπει, δεν γίνεται. Να μυρίουν <laughs> τα αρμάτει χημικά, έχει μάθει αλλιώ το μάτ. Έχει εκπαιδευτεί. Θα βγω, θα, θα πετάξει ένα παρακρατικό σε ένα μπουκάλι, θα αρχίσει το πανηγύρι. Έτσι γίνεται, έτσι δουλεύει το πράγμα. Άρα τι θα κάνουμε, αντί να εκτιμάται τον τζιπτρα, πάει ένα βήμα πίσω και λέει που ξεκινάει όλο αυτό από την απεργία. Κόβουμε την απεργία. Ρίχνουν τα μάτ με τις φυσούνες στα χημικά Άις η χτήρη συγκράτητος γιατί δεν εκτιμάτε την αριστεροσύνη Αυτό είναι αριστερά Αυτή η αριστερά όμως Έχω μια απορία Εγώ ξέρεις τι έχω Έχω έναν αραβωνιάρι Τρία μέτρα παλικάρι Έχω έναν αραβωνιάρι Τρία μέτρα παλικάρι Όχι, Άχλωζιτρήγο και φθίνω σαν Όχι, Αυτά, δεν έχω Έτσι, κάτι άλλο. Πες, όλα τα ιδιωτικά κανάλια συντηρούνται τι διαφημίσει. Εγώ γιατί να πληρώνω τα κοπρό σκυλα τη δημοσίου στην ΕΚΠΑ αφού παίρνουν και διαφημίσει. Οφώ παίρνει διαφημίσει, δεν τρίτα την πληρώνω. Αυτό το έχει ειδήσει κανεί. Δεν τα λένε όμω γιατί δεν συμφέρον αυτά, τουλάχιστον επιτελούν έργο και λειτουργήμα και έχουμε και σε ένα κανάλι έστω αντικενική δημοσιογραφία, τουλάχιστον. Τα κέρατά του στατράκια. Όταν σου είπαν πάρε να πάρει συνέντευξη από τον Νίκο τον παπά εννοούσα τον πασκετμολίστα, όχι τον μαλάκα του ΣΥΡΙΖΑ. Ωρε, που ήρθε λάθος. Ε, δεν το θυμάσαι. Να ξέρεις, δύο παπάδες αξίζουν. Ο Νίκος ο παπάς ο πασκετμολίστα και ο πάτερ Αντώνιος της Κιβωτού. Όλοι οι άλλοι παπάδες είναι μαλάκες. <συρίζει> από τον παπά της Χρυσής Αυγής, τον παπά του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τους παπάδες των Αμβρόσιο και τον Άνθημο. Δεν γάμμαστε, δεν γάμμαστε. Δεν γάμμαστε να γάμουμε και εμεί λίγο. Ναι, με, μέσα. Είσαι μάχημο, μηδό να λιγάει τίποτα. Μηδό να λιγάει και μη δω χάπια. Θέλω να αντέχει, θέλω να αντοχή, δεν θέλω μαλικίε. Βαρβάτο, βαρβάτο. Μπράβο. Μια και είσαι βαρβάτο, στροφή παίρνει. Μόνο ολόκληρη, 180 μήνε. Παίρνει στροφή, ναι, yeah, ναι. Yeah, yeah. Ωραία, βάλ το στην καρέκλα, κάτσε πάνω και άδικε <ΣΣΣΣ> Μετανάστης είναι. Έλα μετανάστη, τι νοείσαι με το λε λε λε και ο μόνο. Κούσε, ρε φιλετικά, Καλά, εδώ να μετράμε μετανάστηση. <σοκίε> σε παρακολουθώ, σε παρακολουθώ, σε παρακολουθώ. Και ειδικά προχθέ με το που είσαι ένα ο Μάνεση, αυτό το Ελενόμπολο από το Μανχάτσεν. <σοκίε> Παρεπτόντω αυτό. Είναι στη Χρυσή Αυγή τη Νέα Υόρκη. Αποκλείεται, εντύπωση μου κάνει. Ναι. Όχι, εγώ βασικά είχα πείτε τα σύνδεφα όταν το πρωτοήδα στο εξώπλωμα τη Χρυσή Αυγή από τη Νέα Υόρκη. Mm. Με εκεί με τα παλικάρια που είναι όλα εκεί μαζεμένοι. Παρεπτώντα και προσπαθώ να καταλάβω πώ γίνεται να συνδυάσει τον Ορθόδοξο Σταυρό που είχε βάλει με το τη Βεργίνα στο Αστέρι. Δύο πράγματα δεν θα μου το κλείσει, δύο πράγματα θα σου πω. Δύο πράγματα μονοφωτίζουν. Ωραία. Έβγε στο θύμιο, θα πα τώρα να του το, το πει χίλια έβγε για την παρουσίαση, την ανάλυση, το ξευράκωμα που έκανε σε όλου αυτού του δίθεν που μα έχουν κατακλήσει. Δεν είναι μόνο δημοσιογράφοι, έτσι είναι σε όλε τι κατηγορίε. Λοιπόν, mm. χίλια έβγε και χίλια φλιά να του δώσει. Δεύτερον, γιατί λογόκρινε το τηλεφώνημά μου. Ποιο μαρή, τι είπε, καμιά χάζομάλα θα πει. Λοιπόν, σου είχα πάρει και σου είχα πει για τη Δούρου και για το Δήμαρχο Καλυθέα, το Γιάννη Γάλλο. Καμιά χάζομάλα θα είχε πει τώρα. Τι λέσκαλε που είναι χάζομάρα και γιατί θα το κρίνει εσύ λογοκρινε. Ποιο θα το κρίνει. Ξέρει Μαρή, πώ παίρνουν τηλέφωνο, έχει στο μυαλό σου ότι παίζουν όλοι. Λοιπόν, α, λοιπόν, άκουσα με τότε. Σου είχα πει ότι η Δούρου φοβήθηκε το αυτόφορο. Ο Γάλλος ο Δήμαρχος Καλυθέα, αείμνηστο, δεν το φοβήθηκε το αυτόφορο. Και, και έφτιαξε αποχέτευση και γλίτωσε τον κόσμο και τον πήγαν αυτόφορο το Γάλλο, καταλαβαίνει. Και σου είχα πει ότι η διαφορά ανάμεσα στου δύο είναι ότι η μεν κυρία Δούρου είναι συνεργάτη, ήταν συνεργάτη, ξέρω εγώ, εργαζόταν στο γραφείο του Τσοχατζόπουλου, ενώ ο Άιμνηστος Άλλος κατά καιρούς, ήταν συνεργάτης του Κουκουέ. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά τους. Και δεν το βγάλες αυτό. Δεν το έβγαλα. Ξέρεις γιατί. Γιατί ειδοποιώς σημαίνει φω. Είναι καημός. Πολύ τυχώς. Ένας καημός Άρα. Πολύ Άρα. πικρός Άρα. Και Άρα. στεναγμός θα, θα, το, θα το πεις γιατί θα αγαπάω μόνο το θύμιο από εδώ και πέρα Α μην μου το κάνεις αυτό λοιπόν, ναι, Δεν το αντέχω για. Το ξέρω το ξέρω Έλα, για.